Κυρία Ζαχάροβα, το Ιόνιο ανοίξει τα ψάρια! <Κυρια> Κυρία Ζαχάροβα, θέλω να μ' ακούσετε λίγο αν μπορείτε, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Ξέρετε, ο μπάθος ο μαροκινού είναι γνωστός στη σπάση. Αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. <Κυρια> <Κυρια> Κυρία Ζαχάροβα, θα έχετε να κάνετε με την Ελλάδα! Κυρία Τσίσα, η κυρία Ζαχάροβα. μόλις άκουσε το βελόπουλο, λέει αυτό θα μου πλακώσει την πατάτη. τι θα κάνω. Ναι, φοβήθηκε. Έχει ε, και τι επιστολέ του ήρωε. Οι επιστολέ είναι ορθόδοξοι τώρα, δεν μα. Αδερφή μα και Ζαχάροβα, και η Ουκρανή αδέρφια μα και εμεί αδέρφια μεταξύ μα, γι' αυτό είμαστε γεμονιασμένοι. Το αδερφό, τον αδερφό, παιδί μου. σκοτώνονται. Μα... Που ακούστηκε. Δεν τα πιστεύω. Βέβαια και στα σπίτια κόλο γινόμαστε. Μα γι' αυτό. Α, άμα έξι εξαδιαιρέτου, είναι δεδομένο. Τι αν θέλουν οι γονεί να σε καταραστούν, το αφήνουν εξαδιαιρέτου. Αυτό έγινε και με την Ουκρανία. Αυτό έγινε. Το έξι εξαδιαιρέτου. Έξι αφού είναι μικρή Ρωσία, τη λέγανε, Ρωσία. Είναι μια ωραία προσέγγιση των θεμάτων Αλλά δεν είναι η αληθινή Απλά πρέπει κάπως να ξεκινήσουμε Επειδή είναι ο Βελόπουλος που λέει εδώ κυρία Ζαχάροβα ναι, ναι, ναι. Ζαχάροβα είναι πρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της, της Ρωσίας. Ρωσίας Και βγαίνει συνέχεια και λέει διάφορες Είχε κάνει και μια δήλωση προχθές, για την, έψεξε, προχθές έψε, για την Ελλάδα έψεξε προχθές τα ναι. κανάλια μας τα αντιρωσική προπαγάνδα Τα κανάλια μας Έτσι δεν είπε. Γενικώς και η, και η χώρα και η χώρα άφησε, η χώρα, άφησε κάτι υπονοούμενα ναι, ναι. βέβαια και εμείς έχουμε στείλει κάτι οπλάκια και έχουμε κάνει κάτι, δεν έχουμε πάρει μέρος Ο οπλάκια, θέση. ρώσικα στείλαμε δεν δε στείλαμε. στείλαμε τίποτα oh. τώρα σαν αυτά ήμασταν πολύ όχι Η έχει... Βουλγαρία δεν έχει όπλα. Ποιο έτσι θα πάθει η Βουλγαρία? <laughs> δεν έχει όπλα. Αναλύσει τα Όπω γίνεται κα, και στα καφένα. κανάλια. Έτσι είναι. <laughs> σαν να είμαι η βούλτεψη. Δέσμε σε βούλτεψη. Έχουμε βούλτεψη. <laughs> ίδια ίδια σε λίγο. Έχουμε βούλτεψη. Το μαλλίσο πώ είναι. Εντάξει, πολύ. Είναι στα καλύτερα. Έχουμε βούλτεψη σε λίγο. Όλοι πώ θα καταπιεί το μαδούρο. Περίμενε. Να μείνουμε Δε λίγο στην κυρία Ζαχάροβα. Κυρία Ζαχάροβα, το πρώτο κόμμα που μίλησε για προοπτικόν, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, όμασταν εμείς. Κυρία Ζαχάροβα, ανήκουμε στην Ινδία. Κυρία Ζαχάροβα, εμάς θα μας ακούτε ως ουγγανά. Κυρία Ζαχάροβα, ω Ορθόδοξο Λαό, στείλαμε σε Ορθόδοξο Λαό διάφορα ματζούνια. Μουσική Κυρία Ζαχάροβα, μου παίρνουν την περιουσία και τα πρόβατα που έχω στο χωράφι στο, στο ματρίμ μου. Τι τραβάει και αυτό. Ναι, αφού προέκυψε το μοντάζ, το κάναμε σε 10 εκδοχέ. Ναι, ναι, μην χάσουμε, μη χάσουμε. Όχι. Αφού ήταν εύκολο και ήταν ίδιο ήχο, σε 10 εκδοχέ. Λοιπόν, πάρτε το, το ακούσαμε. Ο Βελόπλο είναι ο νέο Σουάδωνη. το που λένε σου όχι, που για θέσει, όπως έκανε τον Άδωνη που <laughs> μας τον έχεις φορτώσει. Ότι εμείς, <laughs> μακάρι, μακάρι να χρεωθεί σε εμά η παρουσία, η πολιτική του Αδόνιδος. Πραγματικά, μακάρι. Να έχουμε να λέμε. Κάτι αφήσαμε, ας πούμε. Τον θυμάμαι τον Άδωνη, όταν ήταν στο Λάο, πριν τον μάθει ο κόσμο, πριν βγει βουλευτή, ήταν εκπρόσωπο τύπου. Ναι, ναι, το θυμάμαι κι εγώ. Και κάποια στιγμή στο Skype που ήμασταν, λέω εγώ, ο φασίστα Καρτζαφέρη, στο Λάο, φασιστικό κόμμα. Μάν είναι, δεν ήταν. Τώρα μιλάμε για χρόνια πριν, ε, δεκαετίες, ναι. Και βγαίνει ω με παίρνει τηλέφωνο ω εκπρόσωπο τύπου. Ναι, θέλω να βγω να πω ότι δεν είμαστε. Ευγενέστατο βέβαια. Ναι. Δεν τον ξέραμε τότε ο Άδωνη, Ή <σίλω> αν το ξέραμε λίγοι όσοι ασχολιόμασταν Και λέω να βγείτε <σίλω> την πείτε επόμενη πείτε δεν μέρα φασίστες, κύριε. Και βγήκε και με αυτό και του λέω δηλαδή μας λέτε τώρα δεν είστε φασίστες Και να λέμε ότι δεν είστε φασίστες Λέει ναι <σίλω> Που αυτό είναι, χειρότερο, είναι χειρότερο Σαν φάσιμο. κάποιος άλλος να λέει πείτε ότι δεν είμαι ο Σιάνος διεκδικούσε Ναι μπράβο διεκδικούσε να βγει να μαθευτεί Να μπει Ναι ναι Οπότε, με το παραμικρό, όπου σου λέει Ελλοφρέν, Ελλοφρέν, να βγω Ναι, αυτό ακριβώ. Λοιπόν, α, αυτά με το Βελόπουλο. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε. Και τέλειωσε. Κρίμα. Δεν... Μ' άρεσε τόσο πολύ που δεν ήθελα να τελειώσει. <laughs> Ήταν ωραίο, αφού είπε η κυρία Ζαχάροβα Πολύ, πουλή. πολύ. Λοιπόν, ένα θέμα που παίζει, ένα από τα πολλά θέματα που παίζει στο, στο πλαίσιο του πολέμου είναι οι αυξήσει στο φυσικό αέριο, οι αγορέ ενέργεια, γιατί δεν έχουμε μόνο τι άλλε αγορέ. Που είχαμε πέσει στα δίχτυα του το 10 με τα μνημόνια και τα υπόλοιπα. Επεκτείνεται το πράγμα. Έχουμε και τι αγορέ Πρακ... Ε, Εντάξει τώρα. Και προχωράμε, δεν προχτέρ, είμαστε πολύ στα παλιά. Ναι, ναι, η, η, η μονάδα μέτρηση, νομίζω, μεγαβατόρα, όπω λέγεται, του ε, φυσικού αερίου, αν λέγεται έτσι, κάπως έτσι είναι. Δεν έχουμε και ειδικέ γνώσει γύρω από αυτά. Εν πάση περιπτώσει, πέρυσι είχε 17 ευρώ, σήμερα έχει 340 ευρώ. Εντάξει. Έχει ανέβει λίγο, έχει τσιμπήσει. Να, να εκτιμά τη ζέστη που έχει σπίτι σου. Γι' αυτό γίνεται Ναι, λίγο. γι' αυτό. Ναι. αυτό. Πριν τι το ανοίγαμε τόσο πολύ, το αφήναμε ανοιχτό. Το πετρέλαιο, πώ έχει πάει και αυτό, Έχει ανέβει πάρα <laughs> πολύ. Εκατόν τόσο το, το βαρέλ, ναι. Ένα είναι. Όχι, ένα το λίτρο. Όχι, όχι, δεν λέω, δεν λέω, λέω στις, στις αγορές Α. πετρελαίου είναι μπλάχο. Ε, εμείς κοιτάμε Ρε την τζέπη μπλάχο, μας αγαπητέ που, που βάζουμε κοιτά... πετρέλαιο θέρμαζε με ένα 30 ναι, και... σήμερα και αύριο ναι. μπορεί να παιδί. Πήγε. πήγε, έβαλε 80 ευρώ βενζίνικ μα το έχει πει από το πρωί, το ξέρουν όλοι, το στο Λαλα πριν. 8... 8... Τί... Έχεις κάνει ποτέ να <laughs> Πού τα βρήκες αυτά. <laughs> 80 ευρώ βενζίνη να γεμίσει το τεπόζιτο. Μα ναι. το γέμισε. Είξε φρασή. Δεν είσαι σου κάνω πάρτι στο βενζινάδικο. Μπράβο, μπράβο, ο κύριο. Παρακαλώ, ο κύριο. Και Οι άλλοι περνάνε, κοιτάνε τι αντλίε και λέει τι θα πάρετε, τίποτα. κοιτάω Είναι ένα που είναι μπραβό. <laughs> απλά, κοιτάω, απλά κοιτάω. Απλά κοιτάω, δεν θα πάρω τίποτα. Σαν απλά Στι βιτρίνε. Έχουν γίνει διάφορα τέτοια. Να δοκιμάσω λίγο. <laughs> Έχουν βγει πάρα πολλά. Λογικό είναι ο κόσμο να το προσπαθήσει να το εξοραίσει όσο γίνεται. Μιλάω για τι αγορέ πετρελαίου τη μεγάλη. Τι αγορέ γενικώ τη ενέργεια. Γιατί η ενέργεια έχει γίνει εμπόρευμα και αυτή. Τώρα, Οπότε, ναι. εφόσον έχει γίνει εμπόρευμα, θα έχει τα πάνω, τα κάτω, τι κερδοσκοπίε, τι πολλέ κερδοσκοπίε, τι πάρα πολλέ κερδοσκοπίε γιατί έτσι λειτουργεί η αγορά. Είδα ένα παλιό πρωτοσέλιδο τώρα που κυκλοφορεί από τα νέα που λέει Σκαρφάλωσε η βενζίνη στο 0,54. Καλά, ναι. Πολύ. <laughs> <laughs> <laughs> σκαρφάλωσε. <laughs> σκαρφάλωσε η βενζίνη, όντω. Αυτό γύρω στο 2000, κάτι. Αυτό λοιπόν το κερδοσκοπικό παιχνίδι ε, έχουν αρχίσει και το διαπιστώνουν και οι ίδιοι, και στην Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα διότι δεν έχει λόγω πολέμου, δεν έχουν κλείσει. Οι αγωγοί λειτουργούν. Ναι, και μάλιστα υπάρχει και αγωγό που περνάει και κάτω από την Ουκρανία. Δηλαδή από πάνω πέφτουν βόμβε, καταφύγια, νεκροί, καταστρεμμένοι. Είναι ακριβώ όπω είναι η μεσοκομία. κατάσταση Και από κάτω το εμπόριο. Από κάτω λειτουργεί. κανονικά γίνεται η δεν okay, έχει κλίση. Όπως Είναι γεννείται η Δεν έχουμε έλλειψη. Γιατί ένα νόμο τη καπιταλιστική αγορά λέει ότι αν έχει έλλειψη, ανεβαίνει η τιμή. Mm. Το αντίθετο. Όσο θέλουμε, ο Πούτιν το δίνει. Όλα, Ελτρού, όσο ζητάει η Ευρώπη, η αγορά, όλο αυτό γίνεται κανονικά. Και στην αναμπομπούλα, βέβαια, όλοι λύκοι χαίρονται. Από τον μικρό που ξεκινά από τον βενζινά. Που έχει παραλάβει που μια εβδομάδα και το ανεβάζει ναι, και το κάθε ανεβάζει μέρα. Κάθε μέρα σου λέει, αφού έχουν ανέβει. Θα το <laughs> <ανεβάσω>. <laughs> και το <laughs> ανεβάζει με την Αυτός ευκαιρία. Αφώ κοιτάει τις με, αγορές, με το παλιό depósito. Το bread του πετρελαίου και ανεβάζει. Ναι. Ενώ έχει παραλάβει πριν μια εβδομάδα ή πριν 10 μέρε. Από, από αυτόν ξεκινάει και φτάνει οπουδήποτε. Με τους με λίγους, το δηληστήριο και του κρύκλου τη Wall Street που λέμε. Αυτό λοιπόν η πολιτική τη Ευρώπη, το πολιτικό σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το ότι θα Γιατί οι αγορέ είναι πάνω και από την Ευρώπη και από τι κυβερνήσει και από την ελληνική κυβέρνηση και από τη γαλλική και από την γερμανική. Γιατί αυτό είναι το manual Ναι, αλλά. Αυτό γράφει. Αυτό περιγράφει είναι αυτό που θα λέγαμε σε άλλα λόγια κάποιο αξιοσέβαστο υπουργό τη κυβέρνηση. Αυτό είναι ο καπιταλισμό και περνάμε μια χαρά. Ναι, ε? αυτό ακριβώ. Αξιοσέβαστο είναι ο Σοφνάμπαν. Το καταλάβαμε. Αστείο πέμπτης. Ναι, αστείο πέμπτης. Μάλλον σοβαρό Πέμπτη. Αστείο. Εντάξει, οκ, αστείο. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα πώ ο Έλληνα Πρωθυπουργό διαπιστώνει αυτό το. το τέρας μέσα στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει αληθινό πρόβλημα παραγωγής, ποσότητας και τροφοδοσίες του καυσίμου, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί κερδοσκοπικά με πρόσχημα την κρίση στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό ε, λέει ένας ε, πρωθυπουργός της Ευρώπης, λέει ότι κέρδοσκοπία. Έχουμε κερδοσκοπεί. Δηλαδή θα κοιτάξει. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Θα κοιτάξει κάποιο να κερδίσει μέσα από μια κρίση. Με ένα πόλεμο με νεκρού. Όχι μόνο. Καταρχά ο Κυριάκο, άμα ήταν συνεπή, θα έπρεπε να πει Η κρίση γεννάει ευκαιρίε. Ορίστε. Η κρίση στην Ουκρανία γεννάει ευκαιρίε. Δηλαδή είναι κάποιοι τώρα σε γραφεία. Γιατί δημιουργούν κρίσει για να υπάρξουν οι ευκαιρίε. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Ε, είναι τώρα άνθρωποι σε γραφεία στην Ευρώπη, στο Τόκιο, στην Ουάσιγκτον, εκεί κυρίω, και χαίρονται με αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Ε, βέβαια, Γιατί θησαυρίζουν τρελά. τρελά. Ε, βοβαρδίζονται με ευτήρια, νοσοκομεία, άνθρωποι στα καταφύγια, νεκροί. Δύο εκατομμύρια μέχρι χτε πρόσφυγε. Δύο εκατομμύρια στι 15 μέρε, τι πρώτε. Και υπάρχουν άλλοι που τα υπολογίζουν. Και βγαίνει εδώ το πολιτικό προσωπικό, το οποίο το εκλέγουν οι λαοί. Εδώ είναι ο Μιντσουτάκη. Θα μπορούσε να είναι ο Γάλλος Πρωθυπουργό, ο, ο ε, πάνω, η πάνω η Δεν έχει σημασία. Βγαίνει και ο Σκέρτσο επίση, βγήκε χθε στην και λέει πάλι για τι αγορέ. Πρέπει όλοι να ομολογήσουμε ότι οι τιμέ αυτέ ζαλίζουν. Βλέπουμε mm. τρομερέ διακοιμάνσει. Τρομάζω. Επίση, πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι οι αγορέ δεν είναι τέλειε. Οι αγορέ κάνουν σφάλματα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ έντονη αστάθεια και επισφάλεια και αυτό έχει επηρεάσει και τη λειτουργία του. Οι αγορέ είναι φτιαγμένε για να υπηρετούν. Του πολίτε και τι οικονομίε. <Ρι> Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι οι αγορέ δεν είναι τέλειε. Δεν είναι τέλειες οι αγορέ. Ότι δεν είναι τέλειες οι αγορέ. Έχουν για αυτέ κάποια λαθάκια. Τι θα ακούσουμε άλλο. Αλλά είναι φτιαγμένε οι αγορέ για να υπηρετήσουν τον πολίτη. Αυτό λέμε στο ενδιάμεσο. Ή πω σκέφτεστε. Τα λένε πια έτσι, πολύ απλά. Ενδια... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν αφήνω, ρε μου, λέει μια παπαριά υπουργό κάτι, ένα βουλευτή, ένα πολιτευτή τη Δημοκρατία, δεν την αφήνει να πέσει κάτω. Θα βρεθούν και πέρα δημοσιογράφοι να υπερθυματίσουν μετά ναι, από πάνω και θα αυτό γίνει είναι. θέμα άστο. Την είπε, του φύγε. Μα... Δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Μα ο στόχος τους δεν είναι να κρύψουν την παπαριά που λες εσύ. Όχι, είναι δεν να την αυ... κρύβεται πια. Δεν να κρύβεται την πια, βέβαια. Να το κάνουν αυτό επιχείρημα λογικό και λογικοφανές. Βγήκε ο Πορτοσάλτη το πρωί, λέει, θέλετε και αύξηση του μισθούς και γέλαγη. Ότι αν τώρα, είναι τώρα, να τώρα μέσα εδώ να γίνει αύξηση μισθών. Ναι, δεν, βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε, τι θε τώρα. Ναι, σωστό. Όλα, σωστό. Από την κάπου αύξηση. πρέπει να κόψουμε. Πού θα κόψουμε. Στην την αύξηση. Θα σου φύγει τη βενζίνη. Τι θε, Ναι, δεν έχει νόημα. Oh, τι αν την κάνει, Θα φύγει τη βενζίνη. Όπω θα τα πάρει, θα τα δώσει. Άρα πάλι στο μηδέν θα σου Μα δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο. Να γίνουμε αγωγή αυτό του πράγματος. Όχι τίποτα άλλο. Για να μπορούμε να, να πληρώνουμε. Να μπορούμε να πληρώνουμε. Θέλουμε. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε λεφτά. Εδώ εκούμε πάντω πολιτικού, πολιτικό προσωπικό αυτή τη χώρα. Φαντάζομαι τα ίδια λένε και στι άλλε χώρε. Που φαίνονται αδύναμοι μπροστά στι αγορέ. Γιατί υπάρχει και κόσμο με αυταπάτε που πιστεύει ότι μπορεί. Λίγο εδώ, σε όλο αυτό το σύστημα, να γίνει κάτι, να αλλάξει κάτι, οι αγορέ να είναι καλέ, να μα φροντίζουν, να προσέχουν να είναι φτιαγμένε όπω και οι τράπεζε να είναι καλέ για να είναι φτιαγμένε για το κοινό καλό. Είναι, και διάφορε άλλε τέτοιε βλακίε που τα τελευταία δέκα χρόνια, σε πολύ συμπυκνωμένο χρόνο, έχουν καταστρέψει όλα αυτά τα μυαλά και έχουν καταρρεύσει όλε αυτέ οι ιδέε. Έτσι όπω τι λένε, τι υποστηρίζουν. Ακούσαμε το Μητσοτάκη, ακούσαμε τον Σκέρτσον, ακούσαμε και τον Σκρέκα που είναι υπουργό αρμόδιο για την ΔΕΗ. το περιβάλλον το και περιβάλλον όλα τα υπόλοιπα, υπόλοιπα που μιλάει για τις αγορές Οι αγορές είναι εκτός ελέγχου δηλαδή, γιατί το λέω αυτό γιατί ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά φυσικού αερίου και ίσως και πετρελαίου στην Ευρώπη και, στο, και στον πλανήτη ολόκληρο παρόλα αυτά Ενώ αυξάνεται η προσφορά, βλέπουμε ότι παράλληλα αυξάνονται και οι τιμέ. Αυτό θα έπρεπε να λειτουργεί ανάποδα. Δηλαδή, όταν αυξάνεται η προσφορά φυσικού αερίου και μια συγκεκριμένη ζήτηση, γιατί δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο χειμώνα στην Ευρώπη, να μειώνονται οι τιμέ φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι δυστυχώ οι αγορέ, τα χρηματιστήρια ενέργεια δεν λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που θα έπρεπε να. Σύμφωνα με τη λογική, να το πω πιο απλά. Ah, μάλιστα. Yeah. Δεν είναι λειτουργούν οι αγορέ σύμφωνα με τη λογική. Επάρεξηγήσαμε τότε. Και ενώ υπάρχει προσφορά, υπάρχει αύξηση τιμών. Ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Βασικό νόμο του καπιταλισμού. Δικό του νόμου. Του Το που... θέμα εδώ τώρα είναι στο μυαλό, μυαλό πολλών ακροατών που λένε: Ωραία, και τι θέλετε. Θα σου πω ότι τι θέλω εγώ. Εσύ τι, τι σε ρώτησε κανεί. Σε ρωτάω όμω τώρα. Και τι θέλετε. Ε? Και, <Και αφού τι δεν θέλετε. Δράτω με τι ευκαιρίε και αφού με ρωτά, θα, θα πω το εξή. Να ξέρουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Δηλαδή, όταν βγαίνει κάποιο και λέει, θα τα βάλουμε τι αγορέ. Είναι Έλληνα Πρωθυπουργό, Γάλλο Πρωθυπουργό, Γερμανό Πρωθυπουργό, Πρόεδρο Καγκελάριο ή οτιδήποτε. Λέει βλακίε. Δεν μπορεί να τα βάλει. Οι αγορέ είναι πάνω από όλου αυτού. Οι αγορέ ρυθμίζουν τύχε εκατομμυρίων. Αν χρειαστεί, θα πεθάνουνε. Τα εκατομμύρια για να ζήσουν να επιβιώσουν οι αγορέ. Αυτή τη φαγαγή τη ψευγάζεται και, λαχή, όχι, και, και πεθαίνουν το βλέπω μπροστά μα. Δεν μπορώ δεν αυτή τη χαζομάρα. Εγώ δεν, δεν, δεν σου λέω χαζομάρα. Να κάνουμε να πάρει. Είναι σκόπιμο. Αυτό το ψέμα και την κορυφαία. Σκόπιμο είναι από αυτού που ακούσαμε. Ναι, από οι που άλλοι που ακούσα άλλοι, πιστεύουν από κάτω, πίστευαν και το 2015 ότι θα βγει ένα εδώ στην Ελλάδα και θα βάλει τι άλλε αγορέ και θα τι κάνει κοιμά. Και θα χορεύουν τα τραούλια κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Κατατύχηζούμε. Και σε αυτόν τον τόπο αποδεικνύεται συνεχώς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να είσαι πρόσφυγας, νεκρός, σε καταφύγιο βοβαρδισμένος από πάνω από δεν ξέρω εγώ ποιον που εκείνη τη στιγμή του για να ξαναμοιράσει τον κόσμο να κάνει αυτά που κάνει. Δεν υπάρχει καμία να το καμία ασφάλεια στην ΕΕ με τα δύο χέρια. Και μετά δύο. Και, και ναι, με τον ναι, Άτο, το, και τη συμμαχία τη αυτές Και όλα το, και αυτά το βλέπ, 90 με... και μετά, ότι έπεσαν τα τύχη και τώρα θα ζήσουν αγαπημένοι λαοί τη Ευρώπη. Φάνηκε, πάρτα. φαίνεται και θα φανεί. Γιατί αυτό που γίνεται και στην Ουκρανία δεν θα τελειώσει αύριο. Και να λήξει αύριο ο πόλεμο, δεν θα είναι μια ειρηνική περιοχή. Δεν θα είναι μια χώρα όπω ήταν όχι, πριν. Κομμάτι από την έχει κάνει ο Πούτιν. Θα πάρει όποια κομμάτια θέλει. Θα πάρουν οι άλλοι ποια κομμάτια θέλουν. Μονίμω θα είναι με ο κόσμο. Ακροδεξοί τα τάγματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, οι άλλοι ακροδεξοί από πάνω θα κατέβουν και θα μπλέξουν όλοι μαζί και θα είναι μονίμω στου δρόμου των αγωγών. Γιατί από κάτω περνάνε όλοι πάνω, αγωγή. Ναι. Και θα είμαστε όλοι οι υπόλοιποι, θα κοιτάμε και θα παρακαλάμε να μην πεθάνουμε σαν αυτού, αλλά θα πληρώνουμε ΔΕΗ, θα πληρώνουμε φυσικό αέριο, θα πληρώνουμε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι η κανονικότητα. Δεν είναι κάτι έκτακτο που συνέβη. Ο Μπρέχ το είχε πει ωραία και το είδα σήμερα κάποια στιγμή και το θυμήθηκα. Ο πόλεμο του καταστρέφει ότι άφησε όρθιο η ειρήνη. Ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ. Δεκαετίες, okay. δεκαετίες πριν. Αλλιώς λέγεται ότι η Ειρήνη είναι ένα διάστημα που ετοιμάζεται πάντα για πόλεμο σε αυτό το ωραίο σύστημα. Πώς θα λυθούν όλα αυτά. Mm. Πώ θα λυθούν όλα αυτά τα με, ρωτάς, καιρός, θα καιρός, και με ρωτάς θα έρθει καλοκαίρι και θα τα ξεχάσουμε όχι θα λυθούν τώρα διότι όπως λέω ο Σκέρτσος να. στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού μας mm. στο επιτελείο του Μαξίμου έχει κάνει κινήσεις ο Πρωθυπουργός Α, ε, το ξέρουμε, καλά εγώ την υποξεαζόμουνα και... δεν ήθελα να το πω ε, ε, ναι, ναι, ναι. Ότι... λίγουν όλα αυτά τώρα σύντομα από εκεί και πέρα Γίνονται συζητήσει. Αύριο θα υπάρξει Συμβούλιο Κορυφή, Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών, όπου θα υπάρξουν πολλέ ιδέε και η ελληνική που έχει πέσει στο τραπέζι και νομίζω ότι έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση που είδαμε. Εσφαλίστηκε ένα ισχυρό μήνυμα στις αγορέ με την πρόταση του Πρωθυπουργού να παρέμβουμε στην αγορά χονδρική. Εσφαλίστηκε ένα ισχυρό μήνυμα στι αγορέ με την πρόταση του Πρωθυπουργού να στην αγορά χονδρική του φυσικού αερίου. Μπράβο, <στασταλήρως> με την παρέμβασή του συζητάνε σήμερα στην Ευρώπη. Την επιστολή, το mail που έστειλε ο κ. κ. Μητσοτάκης και νομίζω λίγο πόλεμος, πόλεμο, πέφτουν οι τιμές στα φυσικά αέρια, στα πετρέλαια. γενικώς ζούμε λύθηκε η πανδημία, λύνεται το ενεργειακό, λύνεται το πόλεμος Ένα-ένα μπαίνουν θέσεις τους του. Και στην πρώτη τετραετία φυσικά. όλα αυτά. Ε, στην πρώτη, Δεύτερη, και θα μα πληρώνουν για να βάλουμε βενζίνη. Τώρα θα έρθει και η αύξηση του μισθού. Θα περάσουμε το μέσα, Όχι, Τι βάζει τα ευρώ που βάλει. Επόμενο, η νομιρήτη και βάλω Καταστράφ... <χει> <πήγε σε> <χει> που τα βρήκε στο 80 ευρώ. Δεν Καταστράφηκα. Αν πίεζε βενζινοδάνιο, βγάλανε η τράπεζε <χει> ή όχι ακόμα. Σε, σε λίγο με. Για ένα γέμισμα <χει> Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε συνάντηση του Πρωθυπουργού μα με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Έκανε δήλωση για αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργό μα. Σε ένα άλλο επίπεδο, την Κυριακή, όπω γνωρίζετε, επισκέπτομαι. την Κωνσταντινούπολη για να τιμήσω τον Οικουμενικό Πατριάρχη και θα σαντιθώ επίσης με τον πρόεδρο Ερντογάν ο οποίος ασθενεί από, από COVID και βρίσκεται στην οικία του την πρόσκληση του οποίου αποδέχθηκα. Θα κολλήσει. Τι πάει για να γυανοσία πάει. Ναι δεν θέλω να το εμβόλιο. Καλή ανοσία. Μοντάζ ήταν Θα ναι, δει ναι. τον Ερντογανιόχη Ο Γεραπετρίτης έχει κόβει από εκεί προήρθε αυτό το, Θα το δει τον Ναι θα φάνε στο παλάτι Α, στην Κωνσταντινούπολη Στο παλάτι Ένα από τα παλάτια θερινή οικία του Σουλτάνου ναι. ναι του Σουλτάνου πια ε, Είναι εκεί πάνω στο, στη θάλασσα λίγο πιο έξω στα προάστα Τι άστε. θα πούνε Αυτό δεν το ξέρει Φιλιάσανε Φιλιόν, ο Ερντογάν επειδή είναι απομονωμένος αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει με κάποιον που δεν είναι απομονωμένος mm. και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τα πούνε. Είναι απομονωμένος ο Ερντογάν? Δεν βλέπεις. <laughs> Αυτό το λες απομόνωση. του του ανοίγουνε, παραθυράκι να κοιτάει το φως. Δεύτερο και τρίτη είδης παίζει κάθε μέρα ο Ερντογάν. Όχι στα ελληνικά, στα υπόλοιπα. Στα παγκόσμια, Τώρα που αποφάσισε να τα φτιάξει με το Ισραήλ, να τα ξαναφτιάξει μάλλον με εμά, δεν ξέρει κανεί. Να κάνει τη διαμεσολάβηση μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία, να το παίζει ουδέτερο, να του πουλάει και όπλα ταυτόχρονα. Καλά, έτσι γίνει Ουδετερότητα ό, έχει και τέτοια. Έχει και τέτοια. Έχει και, τέτοια ε, και βλέπω γίνονται πολλοί παραλληλισμοί με τη Σοβιετική Ένωση, με τον Πούτιν, τη Ρωσία, όλα αυτά. Μπαίνει σε συζητήσει. Ένα μεταξύ ό,τι να πολέμου. Ε, όλοι αυτοί από πολιτικοποίηση τα τελευταία 10-15 χρόνια ναι, Έχει οδηγήσει, ε, οδηγήσει, πρέπει να ερμηνεύσεις την πραγματικότητα με κάποια κριτήρια. Αν δεν έχεις πολιτικά, γιατί πολιτικά είναι τα θέματα άρα με πολιτικά κριτήρια πρέπει να τα κρίνεις θα αρχίζει να λες ότι έχει κάνει lifting Και είναι νέο, άρα ο νέο θέλει να σκοτώνει και διάφορα άλλα ναι, τέτοια. Ένα θέμα είναι τα πολιτικά κριτήρια. Ένα άλλο είναι να βασίζονται και σε ιστορικά γεγονότα αυτά που λέμε. Γιατί η δεν Παπαριά πάει τέτοιο. σύννεφο και δεν βασίζεται σε κανένα βιβλίο. Δεν Κά... Γίνανε. Τα ξέρουμε. Τα λένε τα βιβλία. Ναι. Δεν μπορεί να ακούσει η Παπαριά έτσι ελεύθερα. περπατάς και δεν μπορεί να συνοηθεί λογικά. Με πήρει άλλη χθε. Αύριο θα παίξει οι Ισοκρατέ. Που λέει και ο Μπακογιάννη, γιατί λέγεται Μπακογιάννη. Καπηλεύεται το όνομα. Ναι. Είναι μια βλακία που λένε για την, για την Τώρα. Και λέει για τον Πακύλο, Μα ήταν ο πατέρα του. <laughs> Δεν μπορεί <laughs> να συνηθίσουμε <laughs> λογικά. Όχι. Η οποία μου βέβαια, έχω ψηφίσει δύο φορέ Παπανδρέου και, και, απογοητεύτη, <laughs> και απογοητεύτηκα. Ναι. <ε. laughs> έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ όσε φορέ και τα απογοητεύτηκα. Κάνει μια άλλο. λογική. Κάνουν λίγο spoiler. Αλλά να μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα Όχι. λογικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε <laughs> να λες γιατί ο Πακκογιάννη. που Ο πατέρα του τον Πακογιάννη καπηλεύει Που έχουμε πει τα χειρότερα για τον Πακογιάννη, Με. Εμείς, τον γιο, τον Δήμαρχο. Αλλά ρε, παιδί μου να έχει κυβλακεί ένα όριο. Κάπου να, να σταματάει. Όχι, δεν έχει. Εδώ λένε ότι. Έχει δάνε. ακούσει το επιχείρημα που λέγανε για την τώρα, γιατί δεν λέγεται κούβελου και λέγεται Πακογιάννη για να κάνει καριέρα πολιτική. <laughs> και σου λέει και αυτό το ίδιο ισχύει. Ναι, και αρχίζει και το λέει. Ε, θα ακούσουμε τώρα μέσω τη φωνή του Μιχάλη Γνατιού, του ανταποκριτή στην Ουάσιγκτον του Open πώ σκέφτονται οι Αμερικανοί για Τα όσα γίνονται στην Ρωσία. Οι γραφειοκράτε εδώ προσπαθούν ακόμα να αναλύσουν την πολωνική κίνηση, η οποία έφερε στην επιφάνεια το βασικό πρόβλημα από ότι. είναι ο του ΝΑΤΟ όταν απειλείται η Ευρώπη. Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι αναλύσει των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών βλέπουν ότι το μεγάλο σχέδιο του κυρίου Πούτιν, το όραμά του είναι να αναβιώσει τη Σοβιετική Ένωση. Είναι ένα όραμα που είναι ιδιώσιμο βεβαίω, το, κατα... το καταλαβαίνει ο καθένα. Διότι πρέπει να κάνει πόλεμο με ένα σονοχώρο. Στην των αυτό πιστεύουν, αλλά δεν πάβει να είναι το όραμά του. Αναβίωση τη Σοβιετική Ένωση. Κάποια Think Tank στην Αμερική αυτό λένε. Ότι έτσι αναβιώνει η Σοβιετική Ένωση. Θα ανέβει και η κόκκινη σημαία στο Κρεμλίνο και κατέβει το 1990. Αυτό θα γίνει. Έτσι το στο μυαλό του. Δεν ξέρω πώ το έχουν στο μυαλό του. Πάντω έρχεται μια είδηση. Ε, από την, Το Reuters τη μεταδίδει. Έχουν φύγει πολλές εταιρείε από την ε, Ρωσία. Από τη Ρωσία, ναι. Έχουν κλείσει. Στέλνουν, φυσικά. Φυσικά. Μακδόναλτ. Και το κόμμα στην Ρωσία των κυβερνών, ενιαία Ρωσία, έτσι λέγεται, κάνει μια πρόταση στη Βουλή να εθνικοποιηθούν τα Μακδόναλτ και όλες οι εταιρείε που έχουν φύγει. Και... Δ, δίνει, δίνει μια διορία. Σύμφωνα με το προτινόμενο νομοσχέδιο, οι εταιρείε που έχουν ανακοινώσει ότι θα φύγουν από τη Ρωσία μπορούν να αρνηθούν να τεθούν υπό νέα διοίκηση, εάν εντός πέντε ημερών ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους. Αλλιώς, αν σε πέντε μέρες δεν ξαναρχίσεις, βάζει δική του διοίκηση και τα παίρνει. Να, Α, τη Σοβιετία. Να το. Και εγώ ρωτάω τώρα, πήρε η Ρωσία τα McDonald's. κρατικά Μακντόναλ Κρατικά. Δεν θα είναι η συνταγή των McDonald's των απέναντι των προηγουμένων. ¿Τον θα είναι καινούργια McDonald's αυτά. Ε, εκτός ο κριτός υπαλλήλους ξέρουν η συνταγή, την κάνουν, <Τι> δεν, την δεν ξέρω. Συνταγή. Δεν ξέρω, οι <Τι> κοιμάδες, <ξέρω, Τι> τα κρέα, τα <Τι τίθανε> λάδια ε, αυτά, ε, τα ωραία <τυκλώδη> που τυγανίζονται εκεί πατάτες και μυρίζει μυρίζει όλο το τετράγωνο. Είναι ωραίο αυτό που μυρίζει όλο το τετράγωνο. Το καταλήσετε το παγιά ωραίο. Α, είπες αυτά τα ωραία. Υπάρχει ηρωνία. Μαζού Θέλουν να κρατικοποιούνται τα μακδόναλτ. Εν τω μεταξύ, η Χαζομάρκη δεν τελειώνει επίση. Τα μακδόναλτ. Μπαίνει η είδηση ότι τα μακδόναλτ κλείνουν κτλ. Και, και, και βάζει τώρα συγκεκριμένο κανάλι. Δηλαδή έχει, έχει και εννοήσει ένα όριο επίση. Όχι, το Δεν θυμάμαι. Μήπω δεν θε να μα πει. Συγκεκριμένο κανάλι. Για πε και θα σου πω. Δε, δεν είδα και άλλο το κανάλι. Το είδες σε φωτογραφία. Το είδες σε φωτογραφία, ναι. Ε, έξω από τα Μακτόναλδς να προλάβουν να πάρουν το τελευταίο μπέργκερ οι Ρώσοι, Ρώσοι πριν ε, κλείσουν τα Μακτόναλδς. Και η φωτογραφία ήταν από τα εγγένια των Μακτόναλδς το 90 τότε στη Ρωσία που είναι που ανοίξαν. Εσύ λες αυτό. Αυτό λέω. Ωραία. Αυτό είπες. Αυτό είπα. Ε, δηλαδή το πετσομένο ε, έχει φτάσει σε, σε άλλο. Παίζει από βλακ Μια είδηση. Όχι, σκέψου, αυτό γίνεται τα Μακδόναλτ. Σε πόσα άλλα γεγονότα. Πω, τώρα, γίνονται αντίστοιχα. Παίζει από χτε μια είδηση ότι πιάσαν οι Ουκρανοί κάτι Ρώσου στρατιώτε. Mm. Σαμποτέρ στην Οδυσσό νομίζω. Και του έχουν κρατήσει και δήλωσαν αυτοί οι Ρώσοι στρατιώτε. Λυπούμαστε για αυτό που σα κάνει η χώρα μα. Έχουμε μετανιώσει. Καλά κάνετε και μα πιάσατε. Και, και, και. και βάζουν και φωτογραφίε αυτών. Mm. Ε, ο ένα είναι ο Δημήτρη Μιχαήλοβιτ. Ε, ένας από Α, αυτούς είναι. Υπάρχει φωτογραφία που είναι Σαν με στρατιωτικά ρούχα Λίγο κακοποιημένος σε μια κακουχία Και λέει ότι είμαι Ρώσος Με πιάσανε Ο ίδιος πριν 20 μέρες Πριν ξεκινήσει το Μακελιό Είναι με στολή του Ουκρανικού στρατού Α, Ο και... Δημήτρη Μιχαήλ Έργο κάνανε, έργο Είναι ένα από τα fake news Τα πολλά Δεν είναι δηλαδή Ρώσος Είναι ο Ουκρανός Αλλά υποδίεται το Ρώσ Και για το που τον πιάσανε και λέει ότι κάνει κακό η χώρα μου που επιτίθεται σε εσά και δηλώσει και όλα αυτά. Oh. Παίζουν αυτά μέσα στον πόλεμο. Ναι, αλλά, και αλλά και εδώ δεν είναι πόλεμο είναι σε αυτό. Πέσει με τα McDonald's. και τα Σε άλλο, άλλο κανάλι, τώρα χθε που κυνηγάει ένα να φάει ποντίκι. Α, το έχουμε αυτό. Που ήταν το κατοικίδιο του ειδικό χειρίδιο. Ότι ξαφνικά κάποιο ζήλει να σα φάει ένα ειδικό Κλείνουν το McDonald's. Για βάλτο να το ακούσουμε. Στη βομβαρδισμένη Μαριούπολη οι κάτοικοι ζουν στιγμές, τα ράφια είναι άδεια, στα καταστήματα τσακώνονται για το ποιο θα προλάβει να πάρει Ό,τι έχει απομείνει, ενώ αίσθηση προκαλούν τα πλάνα με έναν άντρα να προσπαθεί να πιάσει ένα ποντίκι. Μαρία Τσελενικού. Μάραι, εικόνες που δεν τη χωράει ο ανθρώπινο Ο άντρα που βλέπουμε στα πλάνα μα, μέσα στο κέντρο τη βομβαρδισμένη Μαριούπολης, κυνηγά αυτό το ποντίκι για να το φάει. Είναι η μόνη του πρόσβαση σε τροφή. Εδώ και μέρε δεν έχουν τροφή, δεν έχουν νερό. Οι άνθρωποι περιφέρονται σαν τα φαντάσματα σε μια πόλη γεμάτη συντρίμια. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν με κάθε Τρόπο, ακόμη και με το να κυνηγούν όπω βλέπουμε ποντίκια στη μέση του δρόμου. Αυτό, καμαρώστε του. Το χαμστεράκι του ήταν αυτό που, που του το είχε φύγει, το είχε κατοικίδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, είναι όλα καλά εκεί στη δεν Μαριούπολη. Είναι πολύ Χωρί νερό, αλλά... χωρί τροφή, χωρί σπίτια, χωρί, χωρί, με πολέμου, χωρί. Αυτό είναι στην πόμενο. κατηγορία η παπαριά να έχει ένα όριο. Δεν έχει όριο. Δεν, έχει όριο. δεν μπορεί να έχει όριο. Γιατί πρώτον, ε, υπάρχει μια τάση στα ελληνικά κανάλια να κάνουν παπαριές. Ε, έτσι, <laughs> υπάρχει αυτή η τάση δεκαετίε τώρα. Δεύτερον, δεν ξέρει τι σου έρχεται από εκεί ω πληροφόρηση και δεν μπορεί να το τσεκάρει. Δηλαδή, θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπουμε τον Ζελένσκι συνέχεια. Ναι. Είναι ο πρόεδρο, ο πρόεδρο. Έχει άλλα κόμματα η Ουκρανία. Έχει άλλου ηγέτε. Είναι το βάλεις, όλοι με τον το Ζελένσκι. Τι λένε. Ε, ε, νεολαία έχει. Ε, ε, ε, βγαίνει στους δρόμου. Εδώ, όταν έγινε η κατοχή του 40 φτιάχτηκαν οργανώσει. Το ΕΑΜ, νέοι, αντίσταση. Αυτό εκεί βλέπουμε κάποιου. Παντάρους, κάποιους άλλου να προετοιμάζονται για τον πόλεμο και δεν μαθαίνουν για το πολιτικό σπουδαισμό. Εφημερίδες έχει η Ουκρανία. Mm. Βγαίνουνε. Τι λένε, Είναι όλες με τον πόλεμο, Είναι όλε. Με... Στη Ρωσία το ίδιο. Η αντιπολίτευση τι λέει, Το μαθαίνουμε, δεν το μαθαίνουμε. Ο κόσμο τι, τι, λέει, τι λέει. Καλά, και είναι και λίγο δύσκολο να μιλήσει. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Θέλω να πω ότι η πληροφόρηση που έρχεται από εκεί είναι πολύ περιορισμένη με το σταγονόμετρο και με παραμορφωτικούς φακού και φίλτρα λόγω του πολέμου. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά να λέει άλλη, ένα λεπτό ποντικάκι. Κυνηγάει το φάει. Ναι. Το, να φάει ποντίκια και να ζει σε τέτοια κατάσταση. Μαριού, πολύ είναι πολύ χάλια τα πράγματα, αλλά. όταν το πήραν εκεί οι συνάδελφοι δεν το ψάξανε λίγο παραπάνω δεν υπάρχει και ένα φίλτρο γιατί ένα κομμάτι είναι αυτό ένα άλλο ένα κολορεπορτάζ δεν μπορεί να κάνεις Μος. δηλαδή ό,τι λέει το Reuters αμάσιτο αμάσιτο κανονικά copy-paste από τα ξένα πρακτορία ναι κύριε copy-paste από τα ξένα πρακτορία σαν ε, σήμερα πριν 10 χρόνια το 2012 έφυγε δόμνας Αμίου ναι. την ξέρουμε όλοι Σφραγίδα στην παράδοση έχει βάλει, Έχουμε μάθει, έχει διατηρήσει, μάθαμε τα τραγούδια μέσα από αυτήν. μια πολύ σοβαρή και συνεπέστατη παρουσία. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι με τον Διονίη Σαββόπουλο. Τίτλο του τραγουδιού είναι Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα μπλέξιμο και με τα λιανοχωρταρούδια. Χτύπησα το χέρι στο μικρόφωνο. και με τα λιανοχωρταρούδια. Μαύρη Θάλασσα είναι αυτά που γίνεται τώρα εκεί. Μάλιστα έχει και αναφορά στι πόλει. Μα αυτό κολλάμε στι πρώτε διαφημίσει. Mujeres, me di. So much και Καντήλα, ο Λιβάρνα, Οδυσσός, Κωνσταντζα και Βραήλα. <σ Mihalic> και σε χορονομιστικό, σαν ηφαίστιο του αίμου, βλέπετε του πολέμου Κάτι. Ε, ναι, βεβαίω. Έχει καταφύγει ο Σταυρό του Νότου. Βεβαίω. Ήρθαμε να δούμε την παράσταση. Άρθουμε το Σάββατο. Ναι. Γίνεται κάτι, μια σιρήνα ηχή. Mm. Πού θα μπούμε. Στα Καμαρίνια. Είναι κάτω. κάτω. Α, είναι, ναι, κάτω είναι κάτω. Στα Α, Καμαρίνια. Καταφύγει. Ωραίο. Ε, θα βάλουμε μπροστά. Στο Σταυρό του Νότου, αδερφέ. Τσουβάλ, Τσουβάλιου, στο, στο Σταυρό του Νότου. <laughs> <laughs> σταυρό του νότου. Θα μα κουβαλά με χιόνια. Με πόλεμο και σταυρό, το. Κάπω, κάπου, κάπου πρέπει θα να ανασάγουμε. κάτι για τον πόλεμο ή σαν του άλλου καλλιτέχνε, θα κάνει και σε κάτι. εγώ θα πάρω θέση. <laughs> α, για τον Και δεν είσαι μόνο νομίζω, και άλλοι που παίρνουν θέση. Καλύτερα. αυτή την παράσταση, όχι. Όλη αυτή σε, την παράσταση μόνο Για λοιπόν. Έχουμε πρεμιέρα το Σάββατο. Επανερχόμαστε. Μετά από το φθινόπωρο που παίξαμε και στο Κύτερο, που έγινε η επανηληπτική τη παράσταση, η οποία ξεκίνησα εκεί να κάνω λίγο μια επικαιροποίηση στα κείμενα. <χει> Δεν έπαιζε τίποτα από τα προηγούμενα <χει> <κατά χει> <τα> Το <χει> <υπάρχει. χει> <χει> 95% Άλλος είναι καινούργια πλανήτης. κείμενα. Ναι, καινούργια παράσταση τελείω Αυτό το Σάββατο στο Σταυρό του Νότου Και θα δώσουμε και προσκλήσεις <χει> Τώρα Τώρα, οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν Τρεις μόνο είναι διπλή 6 μόνο ναι άλλη. 6 η 3 σπρώτη θα τηλεφωνεί που τα τηλέφωνο πήγανε 2-11-10-80-8-80 θα κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για αυτό το Σάββατο στο Σταυρό του Νότου η παράσταση ξεκινάει στις 10 το βράδυ οπότε να έρθουν λίγο νωρίτερα να τσεκάρουν επιστοποιητικά να κάτσουν να τοποθετηθούν και τα λοιπά τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα του COVID που υπάρχουν ακόμα στις παραστάσεις Αυτό θα είναι Για μια πόσα μια... Σάββατα θα είσαι. Για τέσσερα Σάββατα. Τέσσερα από σάββατα. τώρα δηλαδή, για τέσσερα Σάββατα στο Σταυρό. Μέχρι το Πάσχα. Όχι, δεν το Πάσχα αυτό, είναι για τέσσερα Σάββατα. Α. Είναι δύο εβδομάδε πριν το Πάσχα. Α, ναι, ναι, πριν. Ναι. ξεκίνησε. Ναι, οκ. Okay. Οπότε, αυτό. Ε, και σε ρώτησα πριν αν. Περ... Θα έχει για τον πόλεμο μετά. Για τον πόλεμο, μεγάλο. Έχετε ένα κομμάτι. Για τον Πούτιν, θα είσαι. Πουτινάχη. Φτιάνεται από τον Πούτιν, εσεί οι καλλιτέχνε και δεν μιλάτε. Εντάξει τώρα επειδή μιλάμε. Mm. <laughs> τα πιάνω με τον Πούτιν, ό, δεν θα είναι του Πούτιν. Έχω δει θα είναι ένα μάτσο την πολιτική παράσταση. Ωραία. Και οι τρει που θα πάρουν θα πούμε τα ονόματα σε λίγο. Ένα μάτσο με δεξιά αντίληψη κυρίω, αυτή η δεξιά αντίληψη. Είναι δικαιώμα του καθενό να δεξιόσε αριστερό ότι θέλει. Αλλά αυτή η δεξιά αντίληψη είναι ό,τι πιο ρηχό επιφανειακό σε αυτό τον τόπο. Και δεν δικαιολογείται σε αυτό τον τόπο να είσαι επιφανειακό. Λένε. Βγαίνει κάποιο και, και λέω γεγονότα. Και με τέτοια γεγονότα. Ε, βγαίνει κάποιο και λέει. Προφανώ καταδικάζω τον πόλεμο αυτό που ξεκίνησε ο Πούτιν να κόψει, να κομματιάσει μια χώρα, να γεμίσει με νεκρού, να αλλάξει το διεθνέ δίκαιο, σε εισαγωγικά η λέξη διεθνέ δίκαιο, να ξαναμοιράσουν μαζί με την Αμερική, την Κίνα, τον κόσμο. Το καταγγέλει όσο δεν πάει. Έχω εγώ προσωπικός που το είπα αυτό, έχω περπατήσει εκατοντάδε φορέ για όλου του πολέμου που μου έχουν τύχει στη δική μου τη ζωή. Σε πορείε. Έχω βάλει υπογραφέ. Έχω μιλήσει από το δημόσιο βήμα γιατί έχει τύχει να έχω. Δεν μιλάω για μένα. Και πολλοί σαν και εμένα κάνουν αυτό το πράγμα. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι δεξιοί και λένε. Για να. Αλλά όμω, εγώ έχω πάει και στον ΝΑΤΟ τη τις πορεία, επειδή του προηγούμενου πολέμου. Είμαι κατά όλων και και στους των πολέμους, πολέμων. Μ, όλων. Και στου πολέμου των δημοκρατικών χωρών τη Δύση που με ειρηνικά πειρά κάνουν. Όταν σακώς. αυτά τα του Τσέκια καθόντουσαν στο σπίτι και θεωρούσαν μουχλά το να κατεβαίνει κάποιο κάτω και να λέει: μη σκοτώνουμε ανθρώπου, μην έχουμε πρόσφυγες Αυτή η ηλίθι. οι δόλοι και βγαίνουν τώρα και λένε α, λες για τον Πούτιν, αλλά λες και για την Αμερική για το Ιράκ. Άρα, ξεπλένεις τον Πούτιν. Επειδή τους στο Βρέει η αυτό βλέπουμε για τη λογική πριν. Είναι δυνατόν. Λέω και για αυτόν χι, όχι χι, τι να, να τον βοβαρδίσουμε τον Πούτιν, αλλά να βοβαρδίσουμε και τον άλλον που το έκανε αυτό. Όλα μαζί. Και επειδή όλοι αυτοί ήτανε πήγανε προχθές στο Σύνταγμα χίλια άτομα. Για να κάνουν για την Ουκρανία αυτά τα, τα, τα χαζά με τα κεριά και τι βλακίε που στα, βάζουν τι σημαίε στα προφίλ του και συγκινούνται με τη Βουλή βλέπουν. στο χρώμα τη Ουκρανία και όλοι μαζί μπορούμε και όλοι μαζί πενθούμε. Ναι. πες του τρει, για να μην παίρνουν άλλο τηλέφωνο και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, οι τρει είναι. Οι έξι δηλαδή. Ναι, από μια διπλή πρόσκληση λοιπόν. Τα τρία <laughs> ονόματα είναι Γιάννη Λικουριώτη, Δημήτρη. Δημήτρη Καμικούνη. Μάλλον. Φέρα. Δημήτρη Μαυραγάνη. Και να εγώ το όνομα. Ότι δεν έχει σημασία το όνομα. Καπικούνης. Στην είσοδο να πείτε Καπικούνη. Συνθηματικό. <χ> Συνθηματικό. Τώρα <τωρά> είναι αυτό το αληθινό. Φόρεξ Τιντάγκα που το έγραψε. Ναι, να, Καπικούνη μου φαίνεται να λέει. Καπικούνη να, λέει. Ναι. Ο κύριο Καπικούνη. Είναι όνομα για φάρ αυτό. Του κυρίου Καπικούνη. Κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για το. Καπικούνη, σωστό λέει. Σωστό τώρα. Για το ερχόμενο Σάββατο, τώρα στι 12 του μήνα, για την παράσταση ζήτο το Πένθο, σατυρική παράσταση με ζωντανή ορχήστρα αντιπολεμική παράσταση. καυστική καψτική παράσταση θα μοιραστεί παράνομα παράνομα παράνομα βότκα και βάζω και κάτσι και έτσι και και και και και και και και και και και και και και και και και το και Ελάτε νωρί, 10 ξεκινάει παράσεις, ελάτε λίγο πιο νωρί. Θα έρθουμε λοιπόν να σε δούμε. Ε, και λένε όλοι Συγνώμη, αυτοί. Συγγνώμη, και ένα τελευταίο και κάντε έντε έγκαιρα τι κρατήσεις στο viva.gr ή και τηλεφωνικά στο Σταυρό του Νότου. Μην το αφήσουμε τελευταία στιγμή, γιατί δημιουργούνται προβλήματα εκεί και δεν θέλουμε συνοστισμού και τέτοια. Και για κράτηση θέσεων καθήμενου σε τραπέζι, επικοινωνήστε στο 92 210 92 26 975. Αυτά. Καλά, μπαίνουν μέσα. Γκουγκλάρουν το βρίσκω Τα τηλέφωνα πιο θα συγκρατήρα ραδιοφωνικά. Και βγαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί που δεν έχουν πάει ποτέ έξω και υποστηρίζουν μια ιδεολογία και μια αντίληψη που λέει αυτό ακριβώ, ότι θα πατήσω πάνω σε νεκρού στην δουλειά. Στο χώρο εργασία, στο σπίτι, στην παρέα, στη χώρα, στην Ευρώπη, στον πλανήτη. Αυτή είναι η ιδεολογία που πουλάει το φυσικό αέριο 800 φορέ πάνω, ενώ δεν υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου. Αυτό σου λένε είναι το σωστό, το δημοκρατικό, ό,τι καλύτερο. Και αυτοί θα βγουν να εγκαλέσουν ένα σωρό τίμιου ανθρώπου που, που το έχουν ω ιδεολογία ότι δεν πρέπει να σκοτώνονται οι άνθρωποι και δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα οι Ουκρανοί με του Ρώσου. Είναι ίδιο λαό. Κανονικά. Okay. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα όλοι αυτοί. Όχι ότι οι Ιρακινοί που δεν ήταν ίδιο λαό έτρωγε τι βόμβες από πάνω, ή οι Σέρβοι που δεν ήταν ίδιο λαός έτρωγε τι βόμβε από πάνω, και ήταν καλό αυτό. Και αυτό. Και το άλλο. Και ό,τι γίνει από εδώ και πέρα που θα γίνονται και πολλά Και ό,τι έχει με πόλεμο. Είναι καταδικαστικό. Και βγαίνουν και λένε διάφορα τσουτσέκια ότι τα εξομοιώνεται. Και αποδίδουν σε μένα, σε όλου αυτού που με συνέπεια και έχω επιλέξει αυτή την ιδεολογία, γι' αυτό το λόγο. Για δύο λόγου έχω επιλέξει εγώ αυτή την ιδεολογία: Να μην γίνονται πόλεμοι, να μην σκοτώνονται οι λαοί και να μην εκμεταλλεύεται το ένα στον άλλον. Αυτά τα δύο. Μόνο αυτά τα δύο τα βασικά, σε χοντρέ γραμμέ. Γιατί όσο υπάρχει εργοδότη και εργαζόμενο, το εκμεταλλεύεται. Τι να κάνουμε, του δίνει 500 και βγάζει ένα μισή να παίρνει το Λιατζέρτ να πάει να πει καφέ στην Τζιρίχη. Άδικο. Το ίδιο άδικο είναι και ο πόλεμο. Για αυτού του δύο λόγου γεννήθηκα και θα πεθάνω μάλλον με αυτό και βγαίνει το Τσουτσέκι που έχει αλλάξει ανάλογα την κυβέρνηση 100. Ρόλου και, και ιδεολογίες και ιδεολογίε, όπου φυσάει ο άνομο κανονικά, καλοζωισμένο, ό,τι πει ο από πάνω, επί 10, θα το πει αυτός για να κρατήσει τα προνόμια του και θα πει ότι ξεπλένω εγώ τον πόλεμο. Όταν λέω εγώ, δεν είμαι εγώ. Είναι πολλοί άνθρωποι που αγωνίζονται και καλλιτέχνε. Και από τον καλλιτεχνικό χώρο. Και το, επειδή δέχεται μια επίθεση ο καλλιτεχνικό κόσμο, σιγά-σιγά βλέπουμε. Όποιο μιλάει. Όποιος μιλάει, όποιος μιλάει δέχεται Όχι. επίθεση. Όχι, το σύνολο των καλλιτεχνών γιατί δεν μιλάνε, δεν yeah, μιλήσανε yeah, λες και δεν έχουν μιλήσει ή δεν έχουν πει ή δεν ξέρουμε τι λένε και όποιο μιλάει λίγο πιο όταν ή συμμετέχει σε συναυλίες που αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται και εκδηλώσεις, δεν έχετε πειρά. Αρχίζει τώρα σιγά σιγά αυτό και βγαίνει το βλέπω πώ θα ξεδιπλωθεί και πώ εξελίσσεται σιγά σιγά. Ε, πάντως... Θα, θα το πω. Ε, στην επίθεση που ετοιμάζεται στην Ποφίλιο, είμαστε στο πλευρό τη Ποφίλιο. Καλά, προφανώ. Το λέω. <laughs> Επειδή <laughs> βλέπω ότι <laughs> θα, βλέποτε, θα <laughs> γίνει. Η Νατά Αποφίλιο είναι από του λίγου καλλιτέχνε Και είναι από του λίγου που μιλάνε. Γενιάς. Όχι που μιλάνε. Που λέει τα πράγματα με το όνομά του με τα γκάτ, τα περίφημα. Όπω πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα. Όχι, μιλάνε και άλλοι. Ναι, καλά, μιλάνε πάρα πολύ. Ναι. Τι λένε, έχει σημασία πώ το λένε, πότε το λένε και πόσοι. Η δράση σου, η καλλιτεχνική, συμβαδίζει με του πολλού, με τι αγωνίε των πολλών και με κάποιε αξίε. Ανθρωπισμού, ειρήνης, αδελφοσύνη, αλληλεγγύης και όχι βοβαρδισμών καλών και κακών. Οι προσφύγων που είπε ο καλών και κακών. Ναι. Ο προσφύγων ο Λευκός, και ο μαύρο ο, ο, ο πρόσφυγα. Και ο μαύρο ο βρωμιάρη με τη βάρκα. Ε, σε αυτό βέβαια το σημείο, ε, ένα θέμα είναι ωραίο, η επίθεση που δέχονται οι καλλιτέχνε που μιλάνε και ένα θέμα η επίθεση που δέχονται οι καλλιτέχνε που δεν μιλάνε. Γιατί είναι υποχρεωμένος ένα καλλιτέχνη να μιλήσει με τον τρόπο που θέλει ο άλλος που τον εγκαλεί. Ο καλλιτέχνη είναι εδώ για να εκφραστεί ενδεχομένως με το έργο του. Εγώ ας πούμε το, το έργο που κάνω έχει και λόγο. Ο άλλο που γράφει τραγούδια ή που λέει τραγούδια και τα λεφτά είναι υποχρεωμένο να μιλήσει στο Facebook, να γράψει πω. μια άποψη στο Facebook ή στο Twitter ή δεν ξέρω τι, επειδή τον εγκαλούν, εκφράζεται δημιουργικά από τα τραγούδια του. Κάνουν ένα δικαστήριο εκεί και λένε ότι αν είχε η Αμερική μπει σε μια χώρα, θα είχατε κάνει αμέσω συναδέλφου. Θα είχαμε κάνει ό,τι θέλαμε. Θα είχαμε κάνει. Ο καθένα θα εκφραστεί όπω γουστάει να εκφραστεί. Προφανώς Με δηλαδή, τον τρόπο εντάξει. που θέλει να εκφραστεί και που θέλει να συμμετέχει. Κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν εκφραστεί και όταν η Αμερική έκανε τον πόλεμο και όταν η Αμερική θα ξανακάνει τον πόλεμο και όταν η Ρωσία κάνει τον πόλεμο και όταν η Ρωσία έκανε και όταν θα ξανακάνει. Δεν βλέπουμε τον καλό εισβολέα και τον κακό εισβολέα, το καλό καταφύγιο και το κακό καταφύγιο, την καλή έγκυο από το μευτήριο και, και την κακή έγκυο. Δεν υπάρχει. Είναι οι λαοί που το πληρώνουν στα παιχνίδια των δισεκατομμυρίων και του εμπορεύματο και τη λογική του κέρδου. Αυτά τα λένε όμω και έχουν βγει με μια μανία όλοι αυτοί. Βλέπω πολιτικού. Για να τελειώσει η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Να περάσει η ιδεολογική. Όχι η ηγεμονία τη βλακεία. Για Αυτό είναι ο στόχο. Επειδή για πρώτη φορά στη ζωή του είναι κατά ενό πολέμου. Για πρώτη φορά στη ζωή του νιώθουν ότι απελευθερώθηκαν ναι, και, και ότι, ότι κάθονται μάγκε. Είμαστε και φιλιρινιστέ. Μπράβο. Και εσεί δεν Όχι, είσαστε. Όταν έρθετε εσεί στην πορεία του, σε καλή να κατέβει και τον βλέπει. Και είναι ο Μπακογιάννη. Πιστεύει το είσαι κοινά αιτήματα να κατέβει την ίδια πορεία. Ο Ράμφος <laughs> ο που ήταν προχώρη. Που βγαίνει και λέει ο ράμφο για τις πλαστικές του Πούτιν. Ναι. Και δηλαδή, όμως... πιστεύει ότι έχει θέση στην ίδια πορεία. Ισότητα έχετε... φύλου. Ισότητα, ήταν να εν Δημουλίδου κατέκε. Η Λεσίδα, δημουλίδου. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Ο άλλο Δεν τα ξέρω με του συγγραφεί ο που Δεν θα βάλουμε. Δεν τα ξέρουν, την αλήθεια. Δεν θα βάλουμε τη Δεν θα βάλουμε τον Δεν θα βάλουμε αυτά. Ε, ξέρετε τι θα βάλουμε, θα βάλουμε το Βελόπουλο. Πάλι Βελόπουλο. Ναι, ναι, λίγο Βελόπουλο, Πάλι, λίγο ναι, Βελόπουλο. Ναι, μας ορθόδοξο έθνο οι Έλληνε σκοτώνονται Ορθόδοξοι με Ορθόδοξοι να μπει η Ελλάδα στη μέση και να πει: Σα καλούμε στην Ελλάδα, στην Ακρόπολη, κάτω από την Ακρόπολη, Ελάτε να τα βρούμε να γίνουμε εμεί οι Μεσολαβητέ για να σταματήσει ο πόλεμο και να πλητανεύσει η λογική. Τι κάνατε εσεί ως Ορθόδοξο λαό, στείλαμε σε Ορθόδοξο λαό όπλα για να σκοτώνει Ορθόδοξο λαό. Έγκλημα. Ορθόδοξο να σκοτώνει, Ορθόδοξο. Μα δεν είναι δυνατό να σκοτώνει, και να σκοτώνει. Ε, ναι, είναι ίδια άνθρωποι. Άνθρωποι είναι και εκείνοι. Όχι. Έ, ε, και ο Καθολικό να σκοτώνει και ο Πρωτεστάτη να σκοτώνει. Μα παράνομα στη χώρα μα από τη βάρκα. Με ναι. τη βάρκα. Έ, Έ, τους ε, και έρχονται και, έχουν... και γεννάνε εδώ και έχουν τα πεντοχίλια μέσα στι τσέπε. Και τα κινητά. κινητά, τα τα τα κινητά έχουν κινητά οι πρόσφυγε από τη Συρία, άρα είναι πλούσιοι. Μα. Αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται. Θα κλείσουμε με ζαμπέτα. Μετά έχει και διαφημίσεις γιατί σαν σήμερα το 1992 30 χρόνια πριν 10 χρόνια πριν η δόμνα Σαμίου έφυγε 30 χρόνια πριν ο Ζαμπέτας, πολύ μεγάλος Για πολλούς και λόγους Και πολύ ιδιαίτερος. πολύ ιδιαίτερο, Μουσικάρες, ε, το Μπουζούκι, πέχτης Άποψη Όλο έτσι, φιγούρα όλοι όλο όλο, όλο, όλο όλο πραγματικά Θα κλείσουμε με ένα ε, τραγούδι Το Τζακ Τοχάρα, αυτός μας πάει στις διαφημίσεις Και αμέσως μετά μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Ο Τζακ ο Χάρα, ήταν φτωχό και τον έξεραν όλοι κι εγώ κι εσύ κι ο Πάκη διαβόλοι ο Τζακ ο Χάρα, ήταν πέχρης Χρυσή καρδιά, άπια τσέπη, κίττο χειμώνα. Ωμαχρυ κι χειμώνας, ο δεν είχε σκέφει. Μια νύχτα χιόνισε πάρα πολύ και πήγα ανοίγει το το πρωί και βρικανε στο χιόνι τις κοιτονιάς το φροκαλό το ζαγκοχάρα κόκαλο στο γιατρό από ενδιαφέρον τρέξε για μου το και το το χάνουμε, το γέρο μα ο γιατρός κάνει νέρα. Γιατί δεν έχει τυχερά; Ο θάνατος είναι έξω κι και ο τάξιμα σαν καναντό, το κάθικον τους η συχνικά η γητώνη. Σπίτι του κι άφησανε στο χιόνι τη γειτονιά, το φροκαλό, το τζάκο, χάρα κοκκαλό.